Είχε η ώρα όμως να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Ζάχο. Ε, ναι, Δημήτρη, έχουμε την εκπομπή σήμερα τη τιμή τη, τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Ζάχο. Κύριε Ζάχο, καλή σα μέρα. Ε, καλημέρα, Δημήτρη και καλημέρα, κύριε Καλημέρα, Γιώργο και από μένα. Ε, Γιώργο θέλουμε έτσι να μας πει μερικά πράγματα, πριν όμως να πούμε δυο λόγια για σένα. Ο Γιώργος Ζάχος είναι πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβιωτικών Αρχείων και εκπαιδευτική τηλεόραση. Είναι διευθυντή της Ακαδημαϊκής Βιβιωτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του διοικητής του Συμβουλίου του Συνδέσμου ακαδημαϊκών Βιωτικών Βιωθκών-ΤΣΕΑΒ. Επίσης, είναι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων. Δεν ξέρω, ε, Γιώργο, αν έχετε κάποιους άλλους τίτλους. Αυτός, έτσι, εντάχει παρουσιάζω. Να ξεκινήσουμε σε σχέση με το συνέδριο ε, των Ακαδημαϊκών Βιωθών, την Κωστό Δεύτερο. Παραβληθήκατε κι εσείς. Ε, άλλωστε, είστε εκείνο ο οποίο είχε πρωτοστατήσει στο να ξεκινήσει ο θεσμό των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων. Ε, θα θέλαμε να μα πείτε πώ βλέπετε να διαμορφώνετε το τοπίο σε σχέση με τι ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκε και τι αποκομίσατε εσεί από τι εργασίες του συνεδρίου. Ευχαρίστω να τα πούμε όλα αυτά, Δημήτρη. Πριν όμω από όλα αυτά, ήθελα να μέσω του ραδιοφόρου του Δημοτικού του Δήμου Ιρακλίου. Να παίρνω τις ευχές μου λόγω της ημέρα της Αθιοικής Ορτής που έχουμε σε όλους τους ακροατές σας. Και επίσης θα ήθελα και δημόσια να σας συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχετε πάρει και, και παρουσιάζετε αυτή την εκπομπή όπου δίνεται ένα σοβαρό και πλήρες βήμα, στι βιβλιοθήκες να ακούγονται στα πολιτιστικά πράγματα της, της χώρας μας, της Αθήνα καταρχήν αλλά και μέσω του διαδικτύσου την Ελλάδα. Πράγματι, όπω είπατε, το άκουσα που το αναφέρατε ήδη και εσεί, έγινε πρόσφατα τι προηγούμενε ημέρε από τι 23 μέχρι τι 25 Οκτωβρίου το 22ο συνέδριο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Όπου πραγματικά οι συνάδελφοι του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατηθούν οι βιβλιοθήκες όρθες και να συνεχίσουν στην αναζήτηση ε, τρόπων για να βελτιώνουν τη διευθυντική τους αλλά και με τρόπους για να παρεμβάσουν στο, ε, στα θέματα που του απασχολούν στις βιβλιοθήκες. Γιώργο, με συγχωρείς που με είπε κάτι, είχε μια έτσι... Και πράγματι, όπως ανέφερες, Δημήτρη, ήταν μια πρωτοβουλία δικιά μου και με άλλους συναδέρφους να ξεκινήσουμε αυτό το συνέδριο. Έχι, βρίσκεται τώρα στο 22ο έτος του. Σε δύσκολες συνθήκες συζητήσαμε τα θέματα καταρχήν και από τι βιβλιοθήκες πέραν των άλλων κλάδων των πανεπιστημίων. Ε, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα σε αρκετά ιδρύματα, ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλονίκη και Μετσόβιο Πολετεχνείο, αλλά και στα άλλα, σε μικρότερο ίσω αλλά σε, όλες, σε πολλές βιβλιοθήκες πανεπιστημίων. Εκεί λοιπόν έγινε μια ε, ολοκληρωμένη, θα έλεγα και ειλικρινή συζήτηση για τι αιτίε που οδήγησαν για τις ολιγορίες που υπήρξαν και από τη μεριά του Υπουργείου και από τη μεριά των Παραπιστημίων πολλές φορές. Και νομίζω ότι πραγματικά βγήκαμε όλοι πιο ουσία από αυτή. και με πιο ε, έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε να, να σε αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνονται και να καταθέσουμε τι προτάσεις για μια ακόμη φορά. Εγώ θα έλεγα βγήκαμε και πιο όριμοι συναισθηματικά, Γιώργο, μετά την. Με συγχωρείτε, καταρχήν. Κοίτα κάτι άλλο θα θέλατε σε σχέση με το συνέδριο. Ναι. Θα ήθελα να σχολιάσει λίγο η αρχή, το τέλο μα θα είναι και η αρχή, μια και είσαι εκείνο που ξεκίνησε αυτό το θεσμό και μια και αυτό το σλόγγαν του κυρίου Τζεκάκη έτσι κυριάρχησε στο συνέδριο, πώ θα το σχολίαζε για μια νέα αρχή ή κάποιο τέλο, αν όντω υπάρχει κάποιο τέλο. Λοιπόν, Γιώργο Μασακούς, ναι; Γιώργο Μασακούς, κοπτική γραμμή. για <gülüyor> να... <gülüyor> <gülüyor> στην ανάπτυξη των ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο στην ομιλία του, ε, την, την ομιλία απολογισμού θα έλεγα, τον, της τους του στις βιβλιοθήκε ε, Νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο βγήκε και, και μέσω του στο τέλος είναι η αρχή μας, ε, υπό την έννοια ότι αυ, τη, αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα είναι η αρχή για να ξαναδούμε πάλι μερικά πράγματα και να τα, με άλλες σκοπιά να δούμε τα λάθη τα οποία κάναμε τα οποία υπήρξαν τόσα χρόνια και με ποιο τρόπο μπορούμε να τα διορθώσουμε για να πάμε σε ένα καλύτερο επίπεδο στις βιβλιοθήκες μας. Ε, συμπονούμε σε αυτό γιατί είμασταν και εμεί στο συνέδριο. Ε, νομίζω ότι το βασικό μήνυμα πέραν των αγδιαστηματικών επιστημονικών, επιστημονικών θεμάτων που πήθηκαν μέσω των το κεντρικό μήνυμα πιστεύω είναι αυτό που α, λες και εσύ τώρα, Γιώργο, με συγχωρείτε για τον ελληνικό, έτσι γνωριζόμαστε και αυτό. Λοιπόν, το κεντρικό το μήνυμα. Συνάδελφε, πάνω απ' όλα, Χριστίνα, αγαπάμε τι βιβλιοθήκε, ξέρω και τον αγώνα που κάνεις και εσύ, και, και οι συνάδελφοι, και με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων. Για να ε, ξέρω όλο τον αγώνα που έχετε δώσει. Δεν με πειράζει καθόλου ο γενικό τη Άισα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το κεντρικό μήνυμα είναι αυτό ότι πρέπει και εμεί να συντάξουμε τι δυνάμει μα. Εγώ τουλάχιστον αυτό εισέπραξα και φαντάζομαι από όσα είπε και εσύ, που νομίζω ότι έχει μια βαρύνουσα σημασία ο λόγο σου αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι είσαι εκείνο που ξεκίνησε από το σημαντικό θεσμό που γίνεται ένα μεγάλο προβληματισμό, αλλά και μια κατάθεση όλη τη επιστημονική προσπάθεια που γίνεται στο κομμάτι. Τι βιβλιοθήκε και ιδιαίτερα τι ακαδημαϊκέ που είναι, είναι σε ένα σημαντικό επίπεδο ανάπτυξη αυτή τη στιγμή το οποίο βέβαια τίνει να καταρρεύσει με όλε αυτέ τι πολιτικέ. Να εμ, το έχουμε ανοιχτό ούτω ή άλλω αυτό. Είναι το αυτή είναι η αγωνία μα, Χριστίνα, ότι πράγματι οι βιβλιοθήκε στα πανεπιστήμια και όχι μόνο, αλλά στα πανεπιστήμια είναι πιο έντονη η εικόνα. Έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες προόδους όλα αυτά τα χρόνια και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο εφαρμογής της τεχνολογίας και της, και της δημιουργίας συνεργατικών θεσμών. Όπως είπε, έχουμε δημιουργήσει το σύνδεσμο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων που πραγματικά έχει κάνει ένα σημαντικό έργο και στην επιστημονική πληροφόρηση και στη δημιουργία υποδομών. Και η αγωνία μας είναι ακριβώς αυτή του πώς αυτοί όλοι οι θεσμοί και αυτοί, το, το, αυτή η πρόοδος που έγινε ε, λόγω της συγκυρία να μην έχουμε ε, πάρα πολύ έτσι, άσχημα πεισογυρίσματα και να ξαναγυρίσουμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε πριν από χρόνια. Σε όλο αυτό το οικοδόμημα και σε όλο αυτό το εγκήρημα, Γιώργο, η, η, η, η Ακατημαϊκή βιβλιοθήκη που είσαι και Διευθυνής του Παρισμή Ιεαννήνων έχει ένα σημαντικό κομμάτι. Δύο λόγια, διότι θα είναι έτσι πάρα πολύ λίγο να στο πλαίσιο στην πολιτική γραμμή να παρουσιάσουμε όλο το εγχείρημα που έχετε κάνει στην ε, βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όμω δύο λόγια και για τη συμβολή σε, σε αυτό που είπε στο ΣΕΑΒ και, και δύο λόγια για τη βιβλιοθήκη και το ρόλο τη βιβλιοθήκη. Θεσμευόμαστε να έχουμε μια ε, συνολική παρουσίαση τη βιβλιοθήκη και όλου του εγχειρήματο που κάνετε εκεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε κάποια στιγμή την βιβλιο... τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ανίνων. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κρα... μπορεί να κρατήσει κανεί από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ανίνων τώρα είναι ότι ενώ πριν από μερικά χρόνια ήταν μια κατακαιρματισμένη λειτουργία βιβλιοθήκη, δηλαδή βιβλιοθήκε σε διάφορα τμήματα, σε σπουδαστήρια και φιλοσοφική σχολή, δηλαδή το Πανεπιστημίο Ανίνων είχε περίπου 20. 20 βιβλιοθήκες όπου πραγματικά με την ανέγερση ενός ασύγχρονου ε, κτιρίου ε, και με αγώνα, διότι πολλές φορές ξέρετε η, η αλλαγή η επιθυμία της αλλαγής δεν είναι το ίδιο για όλους ναι. κατορθώσαμε να τις ενοποιήσουμε όλες αυτές τις βιβλιοθήκες σε ένα ενιαίο κτίριο για να έχουμε μια λειτουργία που πραγματικά είμαστε υπερήφανοι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την, για την βιβλιοθήκη αυτή και λειτουργία και προσφορά υπηρεσιών. Και βέβαια γιατί η μονόδα Θέλαμε να δούμε πώς πηγαίνουν οι υπηρεσίε μας, πόσο καλοί είμαστε, τι λάθη κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε. Και είναι κρίμα ότι μέσα σε αυτή την, την λογική υποτίθετη της αξιολόγηση από τη μεριά του Υπουργείου Δομών, η οποία βέβαια δεν έγινε και, δεν έγινε και από τα ίδρυματα με ευθύνη των Ιδρυμάτων, αλλά και από τη μεριά του Υπουργείου όπω. τα έπρεπε. Και δεν έγινε και πουθενά σε όλη τη τίμα... θα... Γιατί οι βιβλιοθήκες το είχαν κάνει. Και είναι λυπηρό το γεγονός ότι... Ε... Φεύγουν για παράδειγμα υπάλληλοι από τι βιβλιοθήκε όταν είχαν αναδείξει και τι υπηρεσίε που κάνουμε και τι ανάγκε του προσωπικού που είχαμε αλλά και τι υπηρεσίε που προγραμματίζαμε να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε και για τι οποίε βέβαια χρειαζόταν προσωπικό. Και μάλιστα προσωπικό με ιδιαίτερη εξειδίκευση όπω είναι αυτό το οποίο φεύγει, έτσι. Ακριβώ. Ε, διότι όπω πάρα πολύ γνωρίζετε ε, και είμαι σίγουρο τώρα και οι ακροατέ του του ραδιοφόνου του Ηρακλείου θα το, θα το έχουν αντιδικθεί. Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν σε, σε ένα περιβάλλον αλλαγών, αλλαγών σε επίπεδο τεχνολογίας προτύπων, φαρμογών, υπηρεσιών και ένα σωρά άλλα πράγματα, όπου εκεί, ε, για, να, ε, για να αποκτήσεις προσωπικό... εγώ με τη σειρά μου, μένοντας λίγο στο ζήτημα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ε, για το ρόλο των Πανεπιστημίων και των κάθετε βρετανικών Αρχών, ε, θεωρείτε, κάνοντας μια αποτίμηση, μια που είστε χρόνια στο χώρο και στη Βιβλιοθήκη Διεθητής, ε, ήτανε καλός, ήτανε αρνητικός, θα μπορούσε ίσως να είναι και καλύτερο σε κάποια σημεία. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται στα Πανεπιστημία, Δίνει το εξής. ότι δυστυχώ το γεγονός ότι δεν έχουμε εκπαίδευση βιβλιοθήκη ακόμα και από τα σχολικά μας χρόνια, δηλαδή το γεγονό ότι στη χώρα μας, δυστυχώ δεν είχαμε ποτέ οργανωμένο σύστημα σχολικών βιβλιοθήκων, οργανωμένο σύστημα δημοσίων βιβλιοθήκων και οργανωμένο σύστημα ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων, είχε ω αποτέλεσμα οι θύνοντε, οι καθηγητέ, οι, οι, οι, οι ακαδημαϊκοί μέσα στα ιδρύματα να μην έχουν αυτή την εμπειρία βιβλιοθήκες. Το αποτέλεσμα είναι ότι πράγματι σε πάρα πολλά έδρηματα και σε πολλές περιπτώσεις και στο δικό μου ε, δεν αναγνωρίστηκε η σημασία και η αξία της βιβλιοθήκης όπως θα έπρεπε. Έτσι Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλές φορές απλά πράγματα τα οποία εμείς εργαζόμε με τις και με τις εμπειρίες και με τις γνώσεις τις οποίε έχουμε αποκτήσει τα θεωρούμε ε, αυτονόητα ότι θα έπρεπε να τα υλοποιήσουμε και να τα, να τα εφαρμόσουμε. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, να χρειάζεται συνεχώ αγώνα και συνέχεια προσπάθεια και διαβούλευση μέσα στα Ιδρύματα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Ε, βέβαια, αυτό το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια, που ήδη σα ανέφερα, είναι ότι επειδή όμω δημιουργήσαμε επιτέλου αυτέ τι υποδομέ, πραγματικά άρχισε η καταξίωση μέσα στα Ιδρύματα. Σε διαφορετικό βαθμό από ίδρυμα σε ίδρυμα. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει κουλτούρα βιβλιοθήκη από τη στιγμή που η βιβλιοθήκη σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και μέχρι τη θα έλεγα. Όπω είπε Κατερίνα, ε, ε, Χριστίνα, και στα πλαίσια του, ε, του Γενικού Συμβουλίου των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και το του Γενικού Αρχείου του Κράτου, το οποίο συμμετείχε. Δείλαμε έτονα αυτό το, αυτό το φαινόμενο, ότι κακά τα ψέματα, πάρα πολλά θέματα που σχετίζονται με τις βιβλιοθήκες και είναι πρακτικές σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για μας ακόμα εξακολουθούν να είναι ζητούμενα. Να έρθουμε λοιπόν, μια που είστε Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών Αρχιών και Εκδιωτικής Ραδιοτηλεόρασης. Να ρωτήσω τι γίνεται, ποιο είναι ο του και γενικότερα να τοποθετηθείτε για αυτά που γίνανε, για αυτά που πρέπει να γίνουνε και τι μπορούμε να περιμένουμε εκ μέρους της πολιτείας. Ε, κοιτάξτε, το Γενικό Συμβούλιο... Ε, βιβλιοθηκών Γενικών Αρχείου του Κράτου και εκπαιδευτική δραστηριο, όπω είναι ο επίσημη τίτλο του, είναι στην πραγματικότητα ένα, ένα συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Παιδία, το μοναδικό όμω που λειτουργεί στη χώρα μα, που είναι. έχει σχέση με, αυτά τα, με αυτό το αντικείμενο. Ε, Εμεί ω συμβούλιο ε, είχαμε την τύχη και είχα την τύχη, αν θέλετε, να προεδρεύω σε ένα συμβούλιο που είχε εξαιρετικά μέλη. Ε, άτομα που, και που, που προέρχονταν από τον χώρο των βιβλιοθηκών και των αρχείων και τη εκπαιδευτική δρατεύειο όπου αγαπούσανε ε, και αγαπούνε αυτό που κάνουνε και θέλανε πραγματικά να καταθέσουνε ε, κατ την ψυχή τους θα έλεγα στο να προχωρήσουν μερικά πράγματα Εμείς ε, ε, όπως μπορείτε το Συμβούλιο έχει και μία τριετή θητεία ε, είναι στο, στο τέλο της στην ουσία. η θητεία, ε, ε, στο τέλο της θητείας του Εμεί αυτό που κάναμε σε, σε αυτά τα τρία χρόνια και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό είναι ότι πραγματικά ασχοληθήκαμε με όλα τα ζητήματα βιβλιοθήκων στην Ελλάδα. Ε, κάναμε προτάσεις και για τις σχολικές βιβλιοθήκες, προτάσεις και εισηγήσεις και για τις δημόσιες βιβλιοθήκες βεβαίως και τις, ε, ακόμα και για τις δημοτικές βιβλιοθήκες που δεν ήταν στα πλαίσια των, των καθαρών αρμοδιοτήτων μας. Ναι, ναι, ναι Συνέχισε Γιώργο, ναι όντως, σε ακούμε εμείς. Ναι, ναι. Εσύ, ε, και για τις ε, δημόσιες ε, και για τις δημοτικές βιβλιοθήκες ακόμη, ε, αλλά ε, ε, και βέβαια και για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, για την Εθική βιβλιοθήκη επίσης κάναμε πάρα πολλές ε, παρεμβάσει και, και εισηγήσεις. Δυστυχώς ε, θα σε διακόψω λίγο Γιώργο, αυτό το Γενικό συμβούλιο που είχα και εγώ τη στιγμή να είμαι τακτικό μέλο όλο αυτό το διάστημα, ενώ ένα όλο Uh, αυτό το οποίο έμενα, ε, μας έμεινε δυστυχώ από όλη αυτή την, αυτή την εμπειρία είναι ότι την, ε, τη στιγμή που εμείς εργαζόμασταν ως προς την κατάθεση προτάσεων και εισηγήσεων, δυστυχώ ε, ε, μέναμε με μια εικόνα ότι δεν είχαμε συνομιληθεί από την άλλη μεριά, διότι ε, δεν, υπήρχε, δεν ήταν στι προτεραιότητες του Υπουργείου τα θέματα βιβλιοθηκών θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κατανοητό ε, ότι η βιβλιοθήκες είναι πραγματικά ένα σημαντικότατο φορέας και εκπαίδευσης και πολιτισμού και μέσα στην κοινωνία ως προς το κομμάτι των δημοτικών και δημοτικών βιβλιοθηκών αλλά και μέσα στην εκπαίδευση ως προς τις σχολικές βιβλιοθήκες και τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Ε, πάντα η ελπίδα πρέπει να παραμένει. Νομίζω, εξάλλου και στο συνέδριο το πρόσφατο που, που είπαμε στον ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών το τελικό συμπέρασμα είναι αυτό ότι... Ε, Πιστεύουμε στο θεσμό των βιβλιοθηκών, ε, πιστεύουμε ότι έχουνε και συνεχίζουν έχουνε να, να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην κοινωνία και εκεί επάνω αγωνιζόμαστε ό,τι μπορούμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ναι, έτσι είναι Γιώργο. Εκείνο που θα πρέπει να δούμε από εδώ και στο εξής είναι αυτό το όργανο που είναι και το μοναδικό όπως είπε εσύ, και που ε, ε, ε, υπάρχει σήμερα στη χώρα μας να ενισχύσουμε την ύπαρξή του και την λειτουργία του, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε υποπτικούς φορείς, σε αυτό το επίπεδο συντονιστικού κατά έναν τρόπο, δηλαδή, η λειτουργία και τη δράση όλων να ανανεώσουμε το, να μας... το ραντεβού μας για να παρουσιάσουμε και τη βιβλιοθήκη σου ε, βιβλιοθήκη το οποία είσαι διευθυντής να σε καλημερίσω και να σου ευχηθώ ε, καλή συνέχεια σε καλή δύναμη Σας ευχαριστώ και εγώ έχουμε και πάλι χρόνια πολλά στους ακροατές του, του ραδιοφόρου του, του Ιρακλίου ένα Δημήτρη γιορτή, Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούσα να το κάνω <laughs> ε, στον στο πού με άλλο τρόπο. Να ε, ανανεώθουμε λοιπόν το ραντεβού, ραντεβού μα οπότε τέλετε είμαι στη διάθεσή σα. Ε, εντάξει. Κύριε Ζάχο, χαθούμε πάρα πολύ που ήσασταν να λοιπον μαζί μα. οποτε θέλετε ειμαι στη διαθεση σα ενταξει κυριε ζαχο ευχαριστούμε μέρα. Και εγώ σε ρευτώ.